Όπω ο Ντόν Τζοβάνι του Μότσαρτ δεν είναι νοητός εκτός μουσικής και οι ελληνικές νίκες εκτός γλυπτικής, έτσι όπως το έθετου Αντρέ Μαλλερό, το σημείο Καριωτάκης δεν είναι νοητό εκτός ποιήσεως. Εν τούτης, για να συναντήσουμε στην περίπτωση του Καριωτάκη, όπως για ολοσδιόλου διαφορετικούς λόγου και στην περίπτωση του Καβάφη την ποιήση, θα πρέπει να αποφυλιόσουμε συστηματικά τη λέξη «Καριωτάκης», οι ποικίλε σημασίες και χρήσεις της οποίας αποκρύπτουν ακριβώς την ποίηση του καριοτάκι. Θα πρέπει επιπλέον να ερμηνεύσουμε το παράδοξο. Φαίνεται πράγματι πως το κείμενο του καριοτάκι, το κατορθωμένο σώμα της ποίησής του, το οποίο υποκύπτοντας προσωρινά σε μια εξαιρετικά διαδεδομένη πρακτική, θα φετιχίσουμε για να το δούμε καθώς η εργασία θα προχωρά να ζωντανεύει και να ξανανοίγει το διάλογο, απαλωτριώνεται διαρκώς προσόφελος πικίλον ποικίλων που δεν εκινούν από την αναγνωσή του, αλλά την υπαγορεύουν, σαν εξαιτίας μιας παράξενης αλλαγή στο οπτικό όργανο των αναγνωστών, να προέκυπταν ευνηδίως όρατέ οι υπέρυθροι και οι υπεριώδεις περιοχοί του φάσματος ενώ το άλλοτε ορατό φως εξέπεσε σε ένα απλό διάμεσο που τις διακρίνει και τις συνδέει. Έντονα ορατό είναι βέβαια ο βίος του καριοτάκι, που αποκορυφώνεται στην αυτοκτονία του, αφού απορρόφησε ικανό όγκο ανεκδότων, το ντήσιμο, το περίεργο χαμόγελο, οι φάρσες και μπόλικο μελόδραμα, η ιστορία με την Πολύδουρη. Δι' αυτής της υπεριόδουσας, την πούμε αναγνώσεως, Ό,τι μπορεί να ευρεθεί στα ποίηματα είναι ένα θεματικό ίχνος που σαν το ασημένιο σημάδι του Σαλίγκαρου οδηγεί βραδίτατα αλλά σταθερά προς τον νεκρό τη Πρεβέζης. Αλλά η αυτοκτονία που τη σημασία της διείδε εγκαίρος ο Μίτσος Παπα-Νικολάου εγκαινίασε ευθύς αμέσως μια δεύτερη ανάγνωση, αναδρομική η οποία καθώς κινείται αντίθετο φορά προς την προηγούμενη, αν και πάνω στον ίδιο άξονα, επινοεί. Τον βίο εκείνο, τον αδιατύπωτο, αποσιωπημένο, φανερό μόνο στον ίδιο τον αυτό που μοιραία οδήγησε το χέρι του στη σκανδάλη. Υψωμένος στη δύναμη της τελικής χειρονομίας του, χειρονομίας που η περιόδισα ανάγνωση επιχείρει να την ερμηνεύσει, ενώ η υπέρυθρη την θεωρεί κλειδί της ερμηνεία ο Καριωτάκης αναγορεύεται σε σύμβολο. Μεταξύ βιογράφηση και μυθολόγησης, το έργο του παραμένει υπερβολικά αναλώσιμο. Είναι ο πιο κοινό Χριστος μετά τον Καβάφη, αν εξαιρέσουμε τα δύο Νόμπελ. Κωδικό όπως κάθε παραπομπή, ηχηρό όπως τα προσχήματα και σιωπηρό όπως οι προϋποθέσεις. Ωστόσο, αυτή η διπλή απαλωτρίωση του κειμένου αποτελεί το έλασον πρόβλημα παρόλο που οδηγεί ασφαλώς σε ορισμένη ανάγνωση. Δεν είναι τυχαίο το εφιδικό δάκρυ που σταλάζει στους πλέον παραξικάρδιου στίχους, όλο ένα πιο συχνό και πικρό, καθώς υποχωρούμε από τα ελεγεία και σάτυρες προς τον πόνο των ανθρώπων και των πραγμάτων. Το μείζον πρόβλημα δεν φανερώνεται εντεύθεν ή εκείθεν του κειμένου, στο υπεριόδες ή στο υπέρυθρο άκρο, αλλά στον ορίζοντά του. Αυτή τη φορά προσεγγίζεται όντως το κείμενο, μόνο που η εκάστοτε αναγνωσή του, γιατί υπάρχουν πολλέ και συμπληρωματικές, οδηγεί υποχρεωτικά εκτός κειμένου, στην ιστορικότητά του, μεταξύ άλλων, η οποία παραδόξως, ακόμα και όταν εκφυλίζεται σε χρονολόγιο ή γεγονότολογία. Προσεγγίζεται φιλολογικά στο περιθώριο μιας ιστορίας της λογοτεχνίας. Ποτέ δεν διαβάζεται ως πολιτικότητα. Οδηγεί, αντιστοίχω στο αχρονικό εκείνο σημείο, το οποίο κοίται στον άξονα «μίζονες-ελάσσονες». Πρόκειται για αναγνώσεις που προτείνονται ως ιδικές, επομένως κρίνονται έγκυρες. Και εφόσον το κύρος μεταποιείται σε επιχείρημα, εμφανίζονται ως αυταπόδεικτα ορθές. Βρισκόμαστε εκτός δεξίωση ας πούμε, του ποιητικού έργου του Καριωτάκη, αλλά ακριβώς στην κουζίνα όπου προετοιμάζεται η δεξίωση. Εάν το κείμενο δεν είχε αποκολληθεί από τον εαυτό του, ενδέχεται να είχε αναγνωστεί, να γεννούσε δηλαδή τον διαρκή κραδασμό, που διαρκώς για κάθε αναγνώστη το ξαναγράφει πέραν των απαλλατριώσεων, εγκατεστημένο στις τέχνης του την περιοχή. Δεν έχει νόημα να απαριθμήσουμε εξαντλητικά τις αναγνώσεις εκείνες που οδηγούν εκτός κειμένου το κείμενο. Αποτελούν κοινού φιλολογικούς τόπους. Κατονομάζουμε μόνο τους τρεις πασίγνωστους. Την ανάγνωση των μετρικών αποκλήσεων, των παρατονισμών, των δίαιων διασκελισμών, ως εμβριακών εκδοχών υποτίθεται του κυοφορούμενου ελεύθερου στίχου. Πρόκειται για το ιδεολόγημα του εξελικτικισμού την ενσφήνωση του καριοτακικού στίχου μεταξύ ποιητικής παραδοσιακής και νεωτερικότητας. Ανάγνωση που επιβάλλει στην ποιήση του καριοτάκη να αληθορίζει ταυτοχρόνος προς την ποιήση του μαλακάση και προς την αφετηριακή δίθεν στροφή του σεφέρη, ενώ ταυτοχρόνος εκρεμεί φυσικά το δίλημα μίζων ή ελάσσων. Τέλος, την ανάγνωση του Καριωτάκη ως ποιητή της γενιάς του, σχιζοειδής ανάγνωση που παρήγαγε ταυτοχρόνως το ιδεολόγημα του καριωτακισμού και την κατεξαίρεσιν κατάφαση στο έργο του Καριωτάκη, τη διάσωσή του, ας πούμε, από το σκάφος της γενιάς του 20 που βυθίστηκε άφτανδρο. Αυτή η ψευδής μοναδικότητα του Καριωτάκη θα γεννά εφ' ένα εκτός θέματος εγκόμιο και θα αναγεννά μια συγκεκριμένη και απολύτως υπερπροσδιορισμένη ανάγνωση της ιστορίας της νεότερης ποιησής μας. Θα μπορούσαμε σε αυτή την αδιαίρετο τριάδα κοινοτοπίων να προσθέσουμε το πρόβλημα της μικτής γλώσσας του Καριωτάκη. Αν και η συνήθης λύση του έχει τόσο αναμασιθεί ώστε περνάει στα ψηλά. Επιρροή τη γλώσσα των εφημερίδων, απόδραση από το δημοτικισμό, μικροαστική κοινή κλπ. Ο Εγκονόπουλος δήλωνε ότι δικαιούται να αντλεί ελεύθερα, με προσοχή φυσικά και σεβασμό, από όλα τα στρώματα της ελληνικής γλώσσας. Αλλά ακόμη και αυτή η δήλωση ανεξιθρησκείας εξαντλεί το πρόβλημα. Ο ίδιος, στην ερώτηση «Την ποίηση ή την ζωή» άπαντα «Την ποίηση, αλλά τριτόκλητη, με γιώτα». Πρόκειται εδώ απλώς για το στίγμα της κοινωνίας, για γλωσσική ελευθεριότητα. Οπωσδήποτε, η ποίησης υπήρξε ήδη το καταφύγιο που φθονούμε, αλλά για λόγους ομοιοκαταληξίας απλώς. Και τι σημαίνει τελικά αποηθική άποψη για λόγους ομοιοκαταληξίας. Αυτός ο ορίζοντα του κειμένου, προς τον οποίο διαρκώς ξεμακραίνει το κείμενο, ορίζοντα συγκροτημένο από τις θεσμισμένες αναγνώσεις, και επιπλέον απεριόριστος γιατί τα κείμενα όλων των υπολείπων ποιητών μπορούν να αναγνωστούν στο φόντο του αυτό το ωραίο, φρικτό και απέριτο τοπίο είναι πλήρης. Το ποιητικό έργο του Καριωτάκη πολυδιαβασμένο, έρευνημένο κερματισμένο ερματισμένο στις εικαζόμενες σημασίες του εκπίπτει εφεξής σε αξιομνημόνευτους στίχους που η εσωτερική συνοχή τους η τροχιά τους εγκαταλήφθηκε χάρην εξωγενών επινοημένων συγκολητικών ερμηνεών και σκόρπισαν παντού σαν μια σειρά ερηπείων. Θα πρέπει τώρα να το ανασυγκροτήσουμε αλλά ως παραπομπή στον εαυτό του, στον πρώτο του εαυτό. Πρέπει δηλαδή να ξαναβρούμε την πίεση και τότε μόνο ενδέχεται να συναντήσουμε κάτι που διαρκώς μορφοποιείται, μεταφέρει και συσχετίζεται την ανέβρετη στις αναγνώσεις που απαριθμίσαμε, αλλά συστατική, ηρωνική συνθήκη. αφού όλοι οι δρόμοι οδηγούν εκτός κειμένου, ο μόνος τρόπος να συναντήσουμε την πίεση είναι να μείνουμε για μια μεγάλη στιγμή ακίνητοι. Αυτή η ακινησία φέρει εδώ και πολύ καιρό ένα όνομα που συχνότατα προφέρεται ως ψόγος, φορμαλισμός. Ίσως μάλιστα η προϋπόθεσή της να είναι ένα είδος προσωρινού αυτισμού το κείμενο εγκλωβίζει τι ιονί σημασίε του, κλείνει όλε τι πόρτε, πισώνει τι χαραμάδε, μένει αυτό και ο εαυτό του. Αλλά στο κέντρο αυτού του κλειστού σύμπαντο κρατά, συντηρεί δηλαδή και θα τηρήσει, πάντα την υπόσχεση ενό ανοίγματο, μια σχέση, ενό ξετυλίγματος. Την κρατά, όπω η παρτιτούρα μια όπερα κρατά όλε τι μελλοντικέ παραστάσει. Φαινομενικά θα πρέπει να το παραβιάσουμε, να επιτρέψουμε στις σημασίες του να εκδιπλωθούν. Ακόμη και ο φορμαλισμός ταυτίστηκε με το ορθό ξεκλείδωμα και πολλές φορές υπέκυψε σε αυτήν την παραπλανητική εφαρμογή του. Αλλά, το ξαναλέμε, η παραβίαση ανοίγει ένα δρόμο και κάθε δρόμος οδηγεί εκτός κειμένου.